by the bay by the bay by the bay by the bay by the Αυτό και μια τελευταία προσπάθεια θα μας φέρει όλους νωρίτερα στο ξέφωτος ελευθερίας. Μπράβο παιδί μου! Μπράβο ήρωα! Μπράβο Αλλά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι δεν βλέπουμε απλά το φως στην άκρη του τούνελ. Όμως είναι και το τελευταίο μήλι προς την ελευθερία. Μπράβο, μου, yeah, yeah, yeah. I mean, hey. Όμως είναι και το τελευταίο μήλι προς την ελευθερία. 5.500 κρούσματα χτες. Σήμερα αναμένονται τα κρούσματα σύμφωνα με τις πληροφορίες να είναι άνω των 6.000. Αυτά για το ξέφωτο και για το τελευταίο μήλι μας θα έλεγε 9 Φεβρουαρίου αυτού του έτους, του 2000 Σωτηρίου. 21, τότε που είχε τελειώσει το δεύτερο κύμα, λίγο πριν έρθει το τρίτο κύμα, μετά έρθει το καλοκαίρι και στη συνέχεια ήρθε, είμαστε στο τέταρτο κύμα, το οποίο ξεδιπλώνει το ταλέντο του ως κύμα, Σιγά σιγά επειδή είχαμε περάσει το τελευταίο μίλι, γι' αυτό τον θυμηθήκαμε και μα τόνωνε τότε και έλεγε ότι τελειώνουμε και κάναμε και πλάκα για το τελευταίο μίλι και λίγο ακόμα και θα, δεν θα βρίσκαμε σκαμπό το καλοκαίρι στη χώρα και θα πήγαιναν όλα καλά. Έτσι λοιπόν, εν μέσω τετάρτου κύματο, και δεν ξέρει αν κανεί αν θα έχει πέντε, έξι, ή τι ακριβώ θα γίνει στο τέταρτο κύμα, ολοκληρώνουμε αυτή την παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ω εξή. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία Έχουμε αύξηση κρουσμάτων στην Κέρκυρα Κρουκκορονοϊού Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό Πού την αποδίδω Αυτά είναι όλα πάτες, δεν υπάρχει τίποτα Δεν τρέπομαι το πω δημοσίως γύρω, Δηλαδή ο καθένας όπως το καταλαβαίνει Είναι κάτι χημική ατομική βόμβα των Αμερικανών Και το ρίξανε δηλαδή Σκοπιμότητες, πολιτικές, άλλα κόλπα Αυτό είναι τώρα η κατάληξη Σκοπιμότητες, πολιτικές, άλλα κόλπα Τεκμηριώνεις όσο μπορείς να τεκμηριώσεις Μια βλαμμένη άποψη Και στο τέλο, για να του βαρύτητα αυτό που λε. Βάζει και κάτι Πιο έτσι βαρύ γκουτώ, σκοπιμότητε, πολιτικέ, μια γενικότητα που δεν λέει τίποτα απολύτω, αμπαλάρει την προηγούμενη ανόητη άποψη και τη λανσάρει έτσι. Είναι ένα συμπολίτη μα από την Κέρκυρα βεβαίω, τον βρήκε η κάμερα εκεί στην πλατεία, τον ρώτησε και πήραμε αυτή την πολύ ωραία απάντηση για να το ξέρουμε ότι είναι χημικό των Αμερικανών και κυρίω σκοπιμότητε. Είναι και το ύφο που το λέει. Ο συγκεκριμένο ύφο που δηλώνει ότι ξέρω πάρα πολλά. Δεν μπορώ να σας τα πω, έχω μια ξαδέρφη στο Υπουργείο Υγείας και έχω διαβάσει και το facebook, συνήθως αυτά είναι οι δύο μαρτυρίες ατράνταχτες τέτοιων τύπων και τέτοιων απόψεων. Είμαστε στο τέταρτο κύμα. Τον ρωτούσε η Ζαχαρέα λοιπόν πέρυσι το καλοκαίρι, μόλις είχε τελειώσει το πρώτο κύμα, αν θα έρθει δεύτερο κύμα. Και είχε απαντήσει τότε. Επειδή είπατε ότι οι επιδημιολόγοι λένε πως είναι ένα πολύ πιθανό το δεύτερο κύμα το φθινόπωρο. Αυτό σημαίνει ότι εσείς μέσα σας είσαστε έτοιμος ξανά για ένα lockdown αν ομιγαίνει το χρειαστεί. Το δεύτερο κύμα εφόσον έρθει και δεν είμαστε σίγουροι θα είναι διαφορετικό. Το δεύτερο κύμα εφόσον έρθει και δεν είμαστε σίγουροι θα είναι διαφορετικό. Και θα εξηγήσουμε απλά λόγια γιατί. Πρώτον είμαστε όλοι πολύ πιο εκπαιδευμένοι. Μπράβο. Άρα, εάν χτυπήσει δεύτερο κύμα, θα είμαστε πρώτον πολύ πιο έτοιμοι. Mm -hmm. Άρα, χαμηλότερη δυνατότητα μετάδοση του ιού. Μπράβο! Mm -hmm. Θα είμαστε σίγουρα πολύ πιο έτοιμοι ω προ την αντιμετώπιση προ το σύστημα υγεία. Mm -hmm. Το δεύτερο κύμα, εφόσον έρθει και δεν είμαστε σίγουροι, θα είναι διαφορετικό. Τρία έχουν έρθει από τότε. Άλλα τρία κύματα. Γιατί δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα, ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο, ήρθε και το τέταρτο. Διότι υπάρχει προγραμματισμό, υπάρχει σχέδιο. Όλα αυτά για την πανδημία δεν έχουν γίνει τυχαία. Θα ακούσουμε και τον αρμόδιο υπουργό, ο κύριο Πλεύρη. Βγήκε χτε βράδυ στην εκπομπή τη Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα, μεγάλη εικόνα, έτσι λέγεται η εκπομπή. Και εκεί ο κύριο Πλεύρη, ο αρμόδιος υπουργό υγεία, γιατί ήταν πολύ πετυχημένο ο Κικύλια και ο Κοντοζαμάνη και ο Αρκουμανέα. Του ξύλωσε όλου και έβαλε καινούριου, επειδή ακριβώ ήταν επιτυχημένοι στα τρία προηγούμενα κύματα. Έρχεται τώρα στο τέταρτο και στα άλλα που θα ακολουθήσουν να ξεδιπλώσει και αυτό το ταλέντο του Θάνος Πλεύρη, ο οποίος Πλεύρης έκανε έναν παραλληλισμό, μια σύγκριση εκκλησιών και μετζεδοπολίων στα Λαδάδικα. Ο Άγιο Δημήτριο, mm -hmm. εγώ σα λέω, όταν η επιλογή είναι, και μείναμε με έναν ξεκάθαρο τρόπο, mm -hmm. ότι θα υπάρχουν περιορισμοί στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αλλά όχι περιορισμοί που υπήρχαν πέρυσι. Για εμένα με συγχωρείτε, δεν υπάρχει επιστημονικό επιχείρημα που να λέει στον Υπουργό ότι μπορεί η εστίαση στου εξωτερικού χώρου να λειτουργεί κανονικά και δεν μπορεί να λειτουργεί στου εξωτερικού Μα Τι μεγαλύτερο επιχείρημα μπορεί να χρειάζεται κανεί από τι περσινέ εικόνε που δυστυχώ αναπαρίχθησαν κυρία... πάνω. Κύριε κύριε, άρα, η πρότασή σας Πήγαιναν μισόλυμα. ηλικιωμένοι άνθρωποι, με συγχωρείτε. Πήγαιναν ηλικιωμένοι άνθρωποι, έβγαζαν τη μάσκα για να προσκυνήσουν την εικόνα. Ο ένα μετά τον άλλο. μη μου συγκρίνετε το, το, τα λαδάδικα με το προσκύνημα μια εικόνα ιερή από χιλιάδε ανθρώπου. Και πρέπει να σα το πούν οι ειδικοί ότι οπωσδήποτε η χώρη μετάδοση που είναι πολύ μεγαλύτερη από τι εκκλησίε είναι η χώρη τη εστίαση. χώροι μετάδοσης που είναι πολύ μεγαλύτερη από τις εκκλησίες είναι τα λαδάδικα Τα λαδάδικα αυτένε, τα σουβλάκια αυτέ τα κοντοσούβλια τα κοψίδια Γενικώ δεν η εκκλησία με τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση Εδώ μεταξύ όλο αυτό που κάνουν να αθώνουν τις εκκλησίες επιστήμονες και μέλη της επιτροπής και άλλοι ανώτατοι και έγκυροι επιστήμονες, πολιτικοί κυρίω της Νέας Δημοκρατίας Υπουργοί, εδώ και ο αρμόδιος υπουργό, Θάνος Πλεύρης οδηγεί στο θάνατο δεκάδες γιατί πάνε εκεί, ακούν όλους αυτούς δεν κολλάει στις εκκλησίες, πάνε φιλάνε εικόνες ε, το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας. όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει αρκετού τον άλλο κόσμο που τόσο μεγάλη επιθυμία έχουν να τον ανταμόσουν. από ό,τι φαίνεται, είναι ένα ωραίο έγκλημα υποδορείως κινείται από κάτω σε αυτά τα θέματα οι εκκλησία στις εκκλησίες δεν κολλάει στις ταβέρνες και σε όλους τους άλλους χώρους δια επισήμων χιλέων του αρμοδίου υπουργού Θάνου Πλεύρη υπάρχει ένα κράτος φροντίζει για όλα αυτά, μεγαλουργεί και έχει και επιτυχίες στα θέματα της πανδημίας, τις μετράμε όλοι δυστυχώς κάθε μέρα αυτό το κράτος όμως ξέρει να κάνει κι άλλα δεν υπάρχει αστυνομία στον πλανήτη χωρίς αντίστοιχε ομάδε των ΜΑΤ. Γιατί πρέπει το κράτος που κατά τον Μαξ Βέμπερ έχει το μονοπόλιο της κρατικής βίας να έχει τον τρόπο να εφαρμόζει τις αποφάσεις του όταν κάποιο κομμάτι της κοινωνίας ασκεί βία. Το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε και το συζητάμε και είναι μια ωραία συζήτηση είναι πώς θα γίνεται ο έλεγχο αυτής της κρατικής βίας και ποια είναι τα όρια αυτής της κρατικής βίας. Αλλά κράτος χωρίς κρατική βία δεν υπάρχει στο πλανήτη. Είναι σόουμαν ο άνθρωπος Μας εφοδιάζει εδώ με ηχητικά Πάσης χρήσεως Και γενικότερα ε, στο, Έτσι μπήκαμε στο φύγαμε από την πανδημία Που εκεί οι είναι μια μία παρά την άλλη Του καταλαβαίνει ο καθένας Πριν λίγη ώρα έδωσε, έδωσε να κάνει δηλώσεις στη Λάρισα Έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας Διευθυντής Της μία εκ των δύο κλινικών COVID Γιατρός Και ενώ άρχισε να κάνει τι δηλώσει, κατέρευσε ο άνθρωπο. Τον πήραν εκεί ένα συνάδελφό τον πήρε παραδίπλα. Θα το, δείξετε, θα το δείξουν, φαντάζομαι. Θα υπάρχει και στο YouTube, υπάρχει παντού. Και άρχισε να λέει ο άνθρωπο αυτό ότι προχτέ στι εφημερίε, τι περίφημε εφημερίε των νοσοκομείων στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική, ήταν αυτό και άλλοι δύο γιατροί στην εφημερία τη Μονάδα Εντατική Θεραπεία. Μπορεί να καταλάβει ο καθένα τρία άτομα, και φάνηκε βεβαίω αυτό. Δύο μέρε μετά πήγαινε να μιλήσει ο άνθρωπο και από την κούραση κατέρευσε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία επιτυχίε στον χώρο τη υγεία, τη πανδημία και πώς η κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτό το θέμα. Στι άλλε επιτυχίε τη αστυνομία, μέχρι πριν λίγο καιρό, υπουργό ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Τώρα είναι ο Θεοδωρικάκο. Με αφορμή την δολοφονία στο πέραμα, ξυλώθηκε η άμεση δράση. Εκπώνησε χτε σχέδια ο κ. Θεοδωρικάκο και ανακοινώσει. Έδωσε και συνέντευξη στον Αλφα και είπε ότι θα αλλάξει βασικά πράγματα που δεν είχαν αλλάξει και περιμέναμε όλοι ότι θα είναι τόσο ωραία τα πράγματα στην αστυνομία. Τίποτα από αυτά δεν ήταν ωραία. Είχε μείνει μόνο εκείνη η περίφημη δήλωση του Μιχάλη Χρυσοκοίδη για την συνεχή και άρτια εκπαίδευση των αστυνομικών. Δεν έχετε παρά να πάτε αυτή τη στιγμή να δείτε με ποιον τρόπο μετεκπαιδεύονται διαρκώ και η ειδική φοροί και η αστυνομικοί. Και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά, με νέους τρόπους, με νέα πρωτόκολλα ψυχιατρικής υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, τα οποία έχουν εισαχθεί στην ελληνική αστυνομία συνεργασία με τις άνοπλες δυνάμεις, οι νέοι τρόποι εκπαίδευσης, έτσι ώστε σταδιακά η αστυνομία να γίνεται πιο αποτελεσματική και λιγότερο βίαιη και γενικότερα να είναι μια αστυνομία δημοκρατική όπως τη θέλουμε όλοι μας. <Τι <Τι Και γενικότερα να είναι μια αστυνομία δημοκρατική όπω τη θέλουμε όλοι μα. Ο Μιχάλης Χρυσοκοίδη θα μείνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Είναι ο διάδοχο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Τάκη Τεωδωρικάκο μιλάει για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην παράδοση, τελετή παράδοση παραλαβή του Υπουργείου τότε. Ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη πριν μα είπε την είναι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, περνάνε ψυχομετρικά. Τι ψυχομετρικά έχει περάσει αυτό ο Ματάτζη που έσπασε προχθέ στη βιτρίνα, τραυματίζοντα την εργαζόμενη μέσα, κόβοντα τον τένοντά τη στο χέρι. Τι ψυχομετρικά ακριβώ είχε περάσει ένα που στα καλά καθούμενα μιλούσε με ανθρώπου και βλέπει την τζαμαρία, του τη δίνει και σπάει την τζαμαρία. Ποια ακριβώ εξέταση, ποιο γιατρό τον πέρασε και τι έγραψε στα σχετικά κοιτάπια, για να μην πούμε και για άλλου πολλού που έχουμε δει κατά καιρού. Αυτά τα έλεγε ο Χρυσοχοίδη. Έρχεται ο Θεοδωρικάκο τώρα, ξυλώνει τι υπηρεσίε του Χρυσοχοίδη, ξυλώνει την αντίληψη Χρυσοχοίδη. Δύο-δυόμιση δύο, χρόνια πήγανε λίγο τσάμπα, είναι η αλήθεια σε αυτό το θέμα. Και λέει ο Θεοδωρικάκος πώ θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι νέοι, τα παιδιά τη βία. Είναι όλα αυτά τα. Παιδιά, τα αγόρια και τα γορίτσια που όλοι γνωρίζουμε στι γειτονιέ και στο κέντρο τη Αθήνα με τα μηχανάκια, οι οποίοι συμβάλλουν πολύ σημαντικά στο αίσθημα ασφαλεία. Και οι οποίοι πόσε μέρε εκπαίδευσαν. Οι οποίοι δεν, πέδευση είχαν, πέδευση. δεν είχαν ξεκάθαρο το τι έχουν να κάνουν σε τέτοιου είδου περιπτώσει. Μουμ. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Με βάση αυτά που διαβάζω, αν κάνω λάθο διορθώστε με, οι οποίοι είναι η αιχμή του δόρατο, όπω είπατε, τη άμεση δράση αυτή τη στιγμή, έχουν 30 μέρε εκπαίδευση. Γι' αυτό χρειάζονται επανεκπαίδευση. 30 μέρε εκπαίδευση αυτοί οι άνθρωποι που έχουν όπλα και είναι η αιχμή του δόρατο τη ελληνική Το Γι' αυτό χρειάζονται αστ Επανεκπαίδευση λοιπόν Η άρτη αστυνομία του Χρυσοχοίδη Όπως ακούσαμε από τον Θεοδωρικάκο Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά της Δίας Γι' αυτό θα επανεκπαιδευτούν Για να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί Ο κ. Θεοδωρικάκος στα χθεσινά Στις χθεσινές ανακοινώσεις Ανακοίνωσε κάτι πολύ πρωτότυπο που δεν το έχουμε ξανακούσει Σε αυτόν τον τόπο Ότι οι αστυνομικοί θα φέρουν πάνω τους κάμερες Άμεσος εφοδιασμός με κάμερες του συνόλου των αστυνομικών καθώς και των περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας σε πρώτη φάση και στη συνέχεια επέκταση του μέτρου και στους άνδρες της ομάδας όποια και στα ΜΑΤ. Κάμερες, κάμερες παντού. Να πούμε στον κύριο Θεοδωρικάκο ότι οι κάμερες έχουν μπει. Αυτό μας έλεγε αρχές του χρόνου, 21 Ιανουαρίου αυτού του έτους, ο προηγούμενος Δημόσιας Τάξης. Θα βγουν κάμερε από ό,τι καταλαβαίνω στι. Μπήκαν στα, ήδη. Ναι, στα κράτη των αστυνομικών. Νοπ, όχι, όχι. Και... Μπήκαν οι κάμερε ήδη με κοντάρι mm -hmm. στα ματ και κάμερε στο σώμα των αστυνομικών σε κάποιε άλλε ομάδε. Και θα πούνε κάτι τέτοιο. Και στι αύριε τι λεγόμενε που πέφτουν. Ήδη λειτουργούν νερό. αυτή τη στιγμή, ναι. <Τι> <Τι> <Τι> ο Θεωδωρικάκου <Τι> ανακοίνωσε χθε κάμερε. Ο Χρυσοκοίδηση τη είχε ανακοινώσει 10 μήνε πριν τι κάμερε. Όχι ότι αν υπάρχουν κάμερε. Θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, θα βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ για το περιστατικό στο πέραμα έβγαλα μια ψευδέστατη, χοντροειδώς ψευδέστατη ανακοίνωση για το τι ακριβώς συνέβη. Δεν θα πέσει μοντάζ στις κάμερες, προφανώς θα προσλάβουν και μοντέρ, θα δουλέψουν συνάδελφοι, θα κόβουν και θα ράβουν και θα τα παρουσιάζουν όλα. Κανονικά, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε υπουργό που έρχεται τοποθετεί κάμερες, με κοντάρια ή χωρίς, στα σώματα των ματατζίδων, όπως είπε ο Χρυσοχοίδης έτσι λοιπόν επειδή η ελληνική αστυνομία τα πάει και αυτή πάρα πολύ καλά η δημόσια τάξη, η ασφάλεια τα τελευταία 25 χρόνια και πριν αλλά κυρίως τα τελευταία 2-2,5 χρόνια να ακούσουμε πάλι τα καλά λόγια του Θεοδωρικάκου για τον Χρυσοχοίδη Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης θα μείνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα Δηλαδή σκοπιμότητες, πολιτικές, άλλα κόλπα Εδώ βάζουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα και σε αυτό το θέμα δεν μπαίνει βεβαίω τελεία διότι με τις συνομιλίες που μπορεί να έχετε στο 211 21, με τον Αποστόλη μέσα τα θέματα συνεχίζονται, είναι μια διαρκή συζήτηση δεν έχει τελειωμό, αένα που λέμε στο επέκεινα Βάλτε και άλλε λέξει. Κάπω έτσι συνεχίζονται οι συζητήσει αυτού του τύπου. Διότι έχουμε τι εκλογέ στο ΠΑΣΟΚ. Θα γίνουν 5 Δεκέμβρη. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Εμεί εδώ, σε Ελληνοφρένεια, αναλαμβάνουμε από σήμερα, ξεκινάμε εκστρατεία υποστήριξη ενό εκ των υποψηφίων. Διαλέγουμε έναν από του υποψήφιου και θέλουμε αυτό να βγει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλουμε να βγει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργό τη χώρα. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλανητάρχηση δυνατών και αν υπάρχει και συμπαντιάρχης του σύμπαντος και γαλαξιάρχης λίγο πριν και συμπαντιάρχης ή οτιδήποτε υπάρχει. Το αξίζει, είναι εθνικό κεφάλαιο, ε, μεγαλούργησε όταν ήταν πρωθυπουργό, όταν ήταν πρόεδρος του κινήματος, Χθε έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και είπε τα εξής... Πάντα υπάρχουν λάθη όταν κάνει κανεί παλεύει για οτιδήποτε σε οποιοδήποτε κομμάτι τη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική. Πιστεύω όμω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρίνει κανεί είναι αν οι βασικέ επιλογέ ήταν οι σωστέ. Και πιστεύω, όπω είπα και νωρίτερα, ότι οι βασικέ επιλογέ που κάναμε εκείνη την εποχή δικαιώθηκαν διότι μα κρατήσανε στο ευρώ. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν χρεοκοπήσαμε. Λέβαια. Παρότι βεβαίω και η Ευρώπη και δυστυχώ είχαμε και όλου απέναντί μα. Δυστυχώ είχα την ανάγκη να τρέξω σε όλο τον κόσμο, να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο για να κρατήσω την Ελλάδα, ε, αν θέλετε, να επιπλέει και να μην χρεοκοπήσει. Μην πούμε τι άλλο επιπλέει. Λοιπόν, μας κράτησε στην επιφάνεια, ε, δεν χρεοκοπήσαμε, το ξέρουμε όλοι αυτό, έχουμε μείνει στο ευρώ, αυτό και αν το ξέρουμε όλοι. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου Βεβαίω. Εμείς εδώ επισήμως από σήμερα ξεκινάμε καμπάνια μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και στις 12 αν χρειαστεί αλλά τον θέλουμε από την πρώτη Κυριακή και μετά θα ξεκινήσουμε καμπάνια για να γίνει και Πρωθυπουργό. Ψηφίζουμε όλοι, θα πάμε και εμείς γιατί είναι τόσο ανοιχτό όλο αυτό που θα πηγαίνει όποιος θέλει, θα ψηφίζει ό,τι θέλει Ψηφίζουμε, στηρίζουμε Γιώργο Παπανδρέου Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του κινήματος Δυναμικά, όπως Αξίζει ο Παπανδρέου Όλε μίσε αναποθέτουμε μπορθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Ο ήλιος, ο, πράσινος, ο τέλει, Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα. Ακόμα μια φορά. Είναι ότι οι θείε του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Εδώ στον αγώνα για μια Ελλάδα, λέτερη σοσιαλιστική. Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική, δωρεάν δημόσια παιδεία, ε, υγεία. Και, και παιδεία, βεβαίω. Ελάτε μαζί μα και όλοι αδερφομένοι να πάμε μπροστά. Με τι αρχέ και τι αξίε μα του διαφωτισμού, του πολιτικού νέου φιλελευθερισμού. του πολιτικού νεοφιλελευθερισμού όχι νεοφιλελευθερισμού, φιλελευθερισμού αυτό το έχουμε απορρίψει και αν μας θα φτούν αυτή μας την πορεία το δίκιο μας φοβιά κι ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ όχι μόνο με σας, αλλά και στο ε. κίνημα το οποίο έχουμε ξεκινήσει είναι να πιπωθούν κάποιες αλήθειες ρομπές, σπαθιά είναι να πιπωθούν κάποιες αλήθειες ο λαός των Ελλήνων Στίχημα να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Και, και δεύτερον, το, με συγχωρείτε, πρωτογενές πλεώνασμα. <Ρε> τον <κρατού> Α, ακόμα και ως αντιπολίτευση, παρά τις πανθολομογούμενες, πανθολομογούμενες, λαϊκή κυριαρχία, πανθολομογούμενες, τεχνική ανεξαρτησία, όλοι, όλοι ζητούν. Απέναντί του εάν δεν βλέπουν ότι αξιόπουστα, αξιόπουστα, λαϊκή κυριαρχία, τεχνική ανεξαρτησία, μηδέν. μηδέν στο πηλίκιο ότι και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι με είμαι... Δεν αξίζει Δεν αξίζει τώρα που πήραμε μια μίνι γεύση θα παίρνουμε κάθε μέρα γεύσης από τον Γιώργο Παπανδρέο νομίζω ταιριάζει απόλυτα εκείνο το 43% που τον είχε ψηφίσει πιστεύοντας ότι υπάρχουν λεφτά ήξερε Αυτό το 43% τροφοδοτεί τώρα άλλα κόμματα, έχει ψηφίσει με άλλου άλλους πρωθυπουργούς, αλλά ήξερε, έβλεπε μπροστά. Εμείς τότε κατηγορούσαμε, αλλά τώρα έχουμε δει. Υπάρχει εμπειρία. Πιστέψαν και τα ζώα. Οπότε, Γιώργος Παπανδρέου για πρόεδρος του κινήματος και πρωθυπουργός παντοτινός της Ελλάδας. Αν σημερίζεστε αυτές τις απόψει και θέλετε κι εσείς να συμβάλλετε, θελούντες πάντα, 211 Πρόεδρο αυτού του αγώνα είναι ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάνη. Σα περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Από αυτό το ραδιοφωνικό μετερίζει το mail του οποίου είναι radio, radio papaki, παραπολιτικά.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση δηλαδή, στην Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site του ομίλου είναι ελληνοφρένια.net.gr. Στο YouTube μα ακούτε στο ελληνοφρένια το official. Εκεί μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Στο site μπορείτε να δείτε και μπλουζάκια γιατί πουλάμε μπλουζάκια και όσο θα ακούμε τώρα εδώ το. Λαό, το πρώτο μέρο του λαού και τη διαφημίσει, εσεί παραγγέλνετε. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για το κάθε ούγγανο εδώ πέρα από την κόρα. Αν απέστε, την πω ολόκληρη όμω. Όχι, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη, δεν είναι και σαν την Όχι, δεν είναι μεγάλη. Α. Λοιπόν. <κοί> Ανακοίνωση! Ανακοίνωση! Αγαπητό Ούγκανο, νοικοκυρέε τη Πούτα, αν οι τελευταίοι που έμειναν να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια αυτού του λαού για κάθε άδικο θάνατο που γίνεται, μείναν τα κουνούμαλα και οι γύφτη, φαντάσου κακομύρι που έχει κατατίσει. Αυτό. Α, απλή λιτή απέριτη. Τέλεια, να σε καλά. Α, απλή νομίζω. Έλα ρε, κουνούμα, Κουνούμαλα. Έχω ιδέα. Θα μπορούσατε να βγάλετε μπλουζάκα, να γράψει πελερίνια, κουνούμαλα. Δηλαδή και τον πελερίνιο, σωστό. Και Βασίλη με τον άλλο, το σκατόγερο, το φασίστα. Κουνούμαλα. Ε, δηλαδή. επίση θα μπορούσα να λέει και ένα καλό μου παιδί. Πολλά μπορεί. Εν τω μεταξύ, να μην πούμε για τον κούλι πόσο τον αγαπάμε και πόσο δι. Έτσι, τα έχουμε παρεθεί, έχουμε παρεθεί, είναι τέλεια κυβέρνηση. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι που έχω μια αλλεργία στα χουντικά πολυφάδια που έχει εκεί πέρα. Όλα τα, τα, τα σιχάματα ρε φίλε. Μου έρχεται να ξεράσω κανιά Εξέρνα. πολλά. Εξέρνα. Τώρα δεν μπορείς να το κρατήσω, αλλά ξερνάω. Και εντωμεταξύ, έχω και ένα άλλο πρόβλημα. Εμένα, όταν μου σηκώνεται το μπιπ, πάει δεξιά, είναι βίωνο καβλί, αυτό. Φιλιά, γεια. <laughs> yeah, yeah. Δεν πρέπει να υπάρχει και ψυχαμένο από αυτό που το βλαβένα το, το, το ιστερικό. δεν δε, δε, δε παίζεται ο άνθρωπο αυτό. Ποιο, για ποιον λες? λε, Ποιο είναι το ιστερικό, Ένα είναι το ιστερικό. Ο ιστερικό του μέλλοντο. Πολλά είναι. Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση, γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοδέκη. Ένα είναι, ένα έχει πάρει τον Άδωνη, λέω ρε. ρε είναι από... και ο άλλο, παιδί μου που είναι στο Sky. Ναι, εντάξει, okay, το ίδιο θα μου πει όλα αυτά. Εντάξει, Κατάλαβα. Ο οποίο άλλο είναι εκτό συναγωνισμού να πούμε, άσε τώρα, εντάξει. Βέβαια, μου, λέω τώρα ότι αυτό που έχουμε για πρωθυπουργό ήταν τόσο τυχαίο να φωνάξει τη μέρη και προχθέ την 28η Οκτωβρίου να έρθει να μα κάνει είτε καλά επίσκεψη και για οτιδήποτε. Ήθελα να δείτε εξοπλιστικά, παιδί μου, να δει, δουλεύουνε καλά. Θέλετε τίποτα καινούριο να τσοντάρω εγώ, κάτι. Τόσο... Να βάλω πλάτη τώρα που φεύγω, ό,τι προλαβαίνω, παιδιά. Το αφεντικό τρελάθηκε και τα βγάλε στο τσάμπα. Εκποίηση, μεταφερόμαστε, αγαπητή Άγγελα. Σας υποδέχομαι με χαρά και σας αποχαιρετώ με σεβασμό. Τόσο πολύ φιλογερμανό είναι και μην κοιμόμαστε και δεν πήγαμε 50. Όχι καλέ, φιλέλληνες είναι λεωστός, το ξέρουμε. Δεν πήγαμε χίλια στο αεροδρόμιο με, με αυγά κλούδια και με γιαούρια να τις πούμε σφίγε στωτιά όλα από εδώ Go é, back, back, Madame Merkel, πρέπει να πούμε. Go back, κυρία <sious> <kia> Merkel. Μάλιστα. <sious> <doit. suyor» sírnea> Όχι. Ε, έπρεπε να μας έχει βγάλει, φίλε, εσείς που σας ακούμε, να, να, να, να, να, εμείς είμαστε μακριά βέβαια, είμαστε στην επαρχία, δεν είμαστε εκεί κοντά, αλλά και που θα κομβάμε. Να... Απόλυμιστε με. Έλος πάνε. Λοιπόν, έλα. Πάντε, γεια. <συλίξει> Μόλις άκουσα τι είπε αυτός απ' την Κοζάνη, ρε, που μου, ο Μητροπολίτης. Μια ομάδα ευαρύθμων κοριτσών, μεθυσμένα, να χτυπιώνται απάνω στους τείχους. Θα είναι ο νομοθέτης εκεί Την ώρα που αυτά τα κοριτσάκια παραπέουν μεθυσμένα και θα τα πιάσει ο Α ή ο Β και θα τα κακοποιήσει Ναι ναι ναι Ά, Άγιος και... Πατέρας Αυτή αχ Δε Άγιε Πατέρα δηλαδή θα φταίω εγώ αν ανέβω και σαρπάξω από το μουσι και σε κάνω γύρω γύρω γάμω τον αντίθετο μου έχουμε και παιδιά γάμω την τρέλα μου και μεγαλώνουμε προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τις κόρε μας και τους γιου μα να σέβεται ο ένας άνθρωπος τον άλλον μπορεί να Γυνέσβρε ηλίθιε, Για αυτό λεγόμαστε άνθρωποι, γιατί ξεχωρίζουμε από τα ζώα. Ζώο, α το διάλογο. Γεια σου, Αποστολή. ήγεσ και εσύ να πει, Καταλαβαίνετε. Δεν απέχουμε μου, Αυτά είναι όλα απάτε, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τρέπομαι να το πω γύρω, Δηλαδή, Καθένας όπως το καταλαβαίνει, είναι κάτι χημική ατομική βόμβα των Αμερικανών και το ρίξανε δηλαδή σκοπιμότητες, άλλα μας και αυτός, τα ξέρει όλα, ξέρει αυτά που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι, ότι δεν ξέρει η επιστήμη, ότι δεν ξέρει το, ο πληθυσμό του πλανήτη, είναι κάποιοι που ξέρουν περισσότερα. Και... Αν τον μικρόφωνο μπροστά Τα μοιράζονται και με μας Με φράσεις τύπους κοπιμότητες Και χημικές ατομικές βόμβες των Αμερικανών Πάλι καλά που δεν είπε των Κινέζων Ο Θάνος Πλέβρης λοιπόν Στη χθεσινή εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη τον ρωτάει Λιμπεράκη για την κατάσταση Στα νοσοκομεία Τον αριθμό των νεκρών Την πανδημία φέτος Τώρα αυτή τη στιγμή Και δίνει μια έτσι πολύ ιδιαίτερη απάντηση ο πλεύρη. Φαντάζομαι επίση, μιλώντα για νοσοκομεία, ότι σα προβληματίζει και η θνητότητα. Έχουμε περισσότερου θανάτου από τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Εξαρτάται πώ θέλετε να δούμε την πανδημία. Αν τη δούμε συνολικά, είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, μου λέτε από πέρι, από, από όταν ξεκίνησε. Αν δεν τι πανδημίε, θα τι δούμε συνολικά. Συνολικά θα βλέπουμε τι πανδημίε. Δεν γίνεται να τι βλέπουμε εμεί συνολικά, μερικώ. Θα τι βλέπουμε στο σύνολο. Στο σύνολο πάμε πάρα πολύ καλά. Τι σύνολο τώρα. Μια οπτική μάλλον είναι ότι έχουμε 15.990 νεκρούς μέχρι χτες, 10 εκατομμύρια ζούνε. Μα, συνολικό είναι αυτό αισιόδοξο το λες, θετικό το λες, οπότε πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει βρει ο συγκεκριμένος υπουργός, κάθε υπουργός βρίσκει, μια παπάτζα να την πετάει και να λέει ότι θα βδούμε συνολικά το θέμα. Τι θα πει συνολικά το θέμα? Τι θα πει συνολικά, από τη μέρα που ξεκίνησε η πανδημία μέχρι σήμερα? Σε τι αριθμό γιατί. Στα τελευταία, αν το δούμε συνολικά στο τέταρτο κύμα, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Περάσαμε και το Βέλγιο. Εδώ έχουμε περάσει και το Βέλγιο. Τον ρώτησε και θυμήθηκε η Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγγα χθε στην εκπομπή για εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει ο Θάνος Πλεύρης, όταν ήταν τουλάως Στέλεχο για τους νεκρούς μετανάστες, ότι για να έχουμε καλά σύνορα πρέπει να, ε, να μην έχουμε μετανάστες, πρέπει να έχουμε νεκρούς απόλυε. θυμήθηκε αυτή τη δήλωση Λιμπεράκη και να ακούσουμε πώς απάντησε ο Θάνος Πλέβρης. Δεν πιστεύετε πια ότι οι μετανάστε στην Ελλάδα πρέπει να ζουν μια κόλαση. Οι μετανάστε στην Ελλάδα πρέπει να αποτρέπονται να έρχονται με τι πολιτικέ που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Χωρίς Ένωση. Χωρί να σκοτώνουμε ανθρώπου. Ποτέ δεν είπα και εγώ να σκοτώσουμε ανθρώπου. Να σκοτώσουμε ανθρώπου. Κύριε ανθρώπους. Υπουργέ, θέλω πολύ να σα διαβάσω. Ακόμα και αυτό δεν μου το έχουν βάλει, όπω το λέτε, ότι είπα <laughs> να σκοτώσουμε ανθρώπου. Όχι. Ε, είπατε ότι αποτελεσματική φύλαξη συνόρων, είπατε το 2011 τον Απρίλιο, γίνεται και με νεκρού. Αυτό είπατε. Εντάξει Η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν ακούλοιες και για να γίνω κατανοητός εάν δεν υπάρχουν νεκροί το σύνολο, δεν νεκρούς Δεν θα σκοτώνουμε αλλά να έχουμε νεκρούς Πώς θα έχουμε τους νεκρούς Είναι παλιά δήλωση βεβαίως Ο ίδιος είπε και χτες ότι διαχωρίζει τη θέση από αυτά που έλεγε παλιά Επίσημες καταγραφές Θα μείνουμε σε αυτά τα επίσημα που λένε όλοι Ο καθένα έχει δικαίωμα να πει κάτι και να το μετανιώσει μετά ή να το αλλάξει ή να γίνει πιο κεντρό για να τσιμπάει ψήφου διαφορετικέ από αυτέ που τσιμπάει παλιά. Όλα αυτά είναι με στο πολιτικό παιχνίδι. Ήταν μια πολύ βίαιη δήλωση και πολύ ακραία δήλωση αυτή που είχε κάνει τότε και τον είχε εκτινάξει μέσα στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματο και στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο τη ακροδεξιά, γιατί εκεί παραμένει, εκεί ανήκει παρά τι όποιε ταμπέλε. Δεξιά και όλα τα υπόλοιπα. Λέει εδώ ο Ακροατής Μπάμπη. Εντάξει, λέει παραδεχτείτε το βαριό να δουλεύετε για την εκπομπή και θέλετε το Γεωργάκη να σα δίνει έτοιμα τα κείμενα. Προφανώ το Γεωργάκη. Δεν είναι μόνο ότι τα δίνει έτοιμα, δίνει και καλά κείμενα ο Γεωργάκη. Θα ακούσουμε χτε πάλι από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο του Σκάι τι είπε και πώ συνδέει τα ταξίδια με την πολιτική του ύπαρξη. Mm. Το έχω, το έχω παλέψει για, για αυτόν τον, τον χώρο. Και πιστεύω ότι θα φέρω και την εμπειρία, μια εμπειρία όπω είπατε, μιλήσατε για κρίση. Μια τεράστια εμπειρία, πολλέ κρίσει που πέρασα, αλλά και ακόμα και εμπειρία των τελευταίων δεκαετών που είχα και την ευκαιρία να ξαναγυρίσω τον κόσμο. Να γνωρίσω περιοχέ πολύ περισσότερο όπω τι Κίνα. Στο οροπέδιο Άχλωδο τον κόσμο, όλο να σε βρω πού είσαι. Έτσι λοιπόν, μέσα από τα ταξίδια γίνεται καλύτερο και αποκτά εμπειρία, αλλά μόνο μέσα από τα ταξίδια, για να φέρει αυτή την εμπειρία να την εφαρμόσει πάνω στην Ελλάδα. Ψήφο στο Γιώργο Παπανδρέου, στο ΓΑΠ. Αξίζει να τον έχουμε πρόεδρο του κινήματο και πρωθυπουργό αύριο μεθαύριο, αν ο λαό θέλει και ο Θεό, να τον καμαρώσουμε να μα ξανακυβερνήσει για να πατάξουμε τον παγκόσμιο καπιταλισμό που έλεγε κάποτε στη Βουλή. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Κύριε Μπαρμπαγιάν, γεια σα. Ο κύριο Πορφύριο Βυστέκη. Σας... Ο κύριο Πορφύριο Βυστέκη. Εγώ είμαι, θα ήθελα... Γιατί δεν το λέτε. Να, ναι, να, κατα... να γνωριζόμαστε κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Με καταλάβατε και επειδή γνωριζόμαστε θα ήθελα να σα πω για μια μαλακή που έκανα σήμερα. Μια κάνατε σήμερα, τόσα χρόνια τι κάνετε δηλαδή. Αυτό όλο ε, τι είναι αποτέλεσμα. Κάνω άπειρε. Σήμερα έκανα μια μαλακή όμω που άπεται και με εσά. Α, τι. Εφαντασιωθήκατε. Είχα βάλει στο, μοτο... στο μοτοφόλι μου 30 ευρώ για να πάρω δύο μπουζάκια κουνούμαλα. Και πήγα και τα έδωσα ο Μαλάκα στο λογαριασμό του ημεροδρόμου στην Εθνική. Συγγνώμη. Όλο, μαλακίες, όλο. Βάλε ένα μπλουζάκι να σε δύο θεός. Με τον καρδότητο μισθό τι θα κάνετε, ε? Με τον καρδότητο μισθό, καταρχήν από πρώτη πρώτου του 2022, αυξάνεται. Αυξάνεται βέβαια ωριακά, κατά 2%. Θα σου πω, δηλαδή, τα 37 λεπτά μας, 11-15 χρόνια, τα αποταμιεύεις, γίνεις γα... Μας κανένα από αυτούς φανούν, Δεν ξέρω, για βάλτε κάτω. Δεν ξέρω, ρε, αγράμματος είμαι τώρα τέτοια. ο γάματος, αλλά έτσι το χάνετε. Ε, ε, εντάξει, τώρα το μυαλό μας κατάλαβε που είναι. Λοιπόν, ε, δηλαδή είναι 37, επί 30, επί 12 μήνες, επί πόσα χρόνια είπες. δεκαετία βάλε. Δεκαετία. Ναι, σου κάνω εύκολο. Επί 10. Μωρή κουφάλα, έχει κομπιούτερακι. Έχω, ναι Υπολογίζω το λεφτά σας 1.332 ευρώ σε 10 χρόνια Έλα άρχοντας ε, Για μαλακία πάλι θα βαρέσουμε δεν γαμμάς Εντάξει Ωραία Έλα ρε τη κα... τώρα Έλα έλα μετάξι Σε μένα τώρα θα μιλάς Μίλα Μιλά παραπάνω Στην ηλικία μας θα πάρουμε και τα μας Θα ρίξουμε και το γαμίξι μας Και με τον κόσμο το γαμίξι Θύ, έχω λίγο μια απορία. Άκουσα την τη τορούλα που έλεγε και ο επίτημο. Και δήλωνε, λέει, ότι πρέπει να νιώθουμε, ξέρω εγώ, γιατί η Ελλάδα πρώτη φορά έχει βάλει πόδι στην Αφρική. Αχ, βάλε μου πόδι. <χι> Αχ, βάλει yeah. λίγο πόδι. Σα αρέσει που σου βάζω πόδι. Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει μπει και έχει πατήσει πόδι και σε θέματα τη Αφρική. Αυτό θα ήταν ωραίο, Ρομπέρτη. Αλλά εδώ μιλάνε και νιώθουν περήφανοι που έχουμε στείλει στρατό στο Μαλί. Δηλαδή εμεί Ως πολίτες ας πούμε αυτής να χώρας Εμείς νιώθουμε, νιώθουμε νατοϊκά ασφαλείς Νατοϊκά ασφαλείς επειδή δεν έχουμε στήλει στρατός στο Μάλι ναι. Δηλαδή δεν μπορούν οι φαντάροι μας να κάτσουν σπίτι τους ας πούμε Και να πολεμήσουν Τι, τι δουλειά έχουνε εκεί πάνω στο Μάλι ε, Να πολεμήσουν για τους άλλους εκεί που έχουν πόλεμο τι θα... Πού θα μάθουν τα παιδιά Για να πάρει τοτάλτα πετρελαία Σας... Αχ Σα ηχάθηκα. Αυτό ε, αηδία, δεν έπρεπε. Είσαι η ιδέα. Δεν θα έρθουν τίποτα τίποτα από το Μάλι, α πούμε, πρόσφυγε εδώ πέρα, επειδή. Θα ξέρω... πούνε, δε χωράει κανένα κάτοικο του Μαλιού. Του Μαλιού, μπράβο. Ναι, ε, ε, στη τα χώρα τα παραπάνω. Όπω λένε τα αποχανοειδή. Στο, στο ίδιο κόμμα είναι αυτή η τύπη τώρα, έτσι. Που νιώθουν περήφανοι που έχουμε στην ιστορία στο Μάλι, αλλά δεν χωράνε περισσότερο. Ναι, απλά δεν Δεν αναρωτιούνται αυτό. Έλα, Μω. Ότι βοηθήσαμε στον να εδώ με τι βάρκε. Όχι, ρε. Να κάτσουν στου πίτρου σε μια πολεμή. Είπαρες υπέροχα. υπέροχα. Αυτό τώρα που έγινε κάτω στην Κόσκο και συνεχίζεται και γίνεται χαμό, σου μίλησα και προχθέ. Καλά το καλύπτουνε, αλλά στον Πειραιά γενικά γίνεται χαμό με αυτό. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Γιατί η τακτική των νόμων και αυτά, άτερα βάλουν του ανθρώπου ένα άτομο παραπάνω στην Κόσπο ή τα μεροκάματα, αυτά που χάνουν, αυτά που έλα δουλειά, φύγει δουλειά. Και δεν είναι το πρώτο ατύχημα στην Κόσπο, ίσω είναι το πρώτο βανατηφόρο, όχι ίσω. Ατυχήματα γίνονται συχνά στο λιμάνι με αποτέλεσμα από αυτά που μαθαίνουμε εμεί. Μπορεί να είναι και ράδιο αρβίλα, που σε πηγαίνει σε και πέταμα στο νοσοκομείο. Λοιπόν καλά είναι μεγάλη επένδυση είναι και στο ξαναλέω η 10 20 επιχειρηματικέ άνθρωποι είναι οι πάλι και τεχνοκράτε. Η ζημιά είναι από τον ελληνοκινέζο που το βράδυ προτού πάει για ύπνο τη <Κινάθε> Καλής Χρυσοχοίδης, θα μείνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα Πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα ο κύριο Θεοδωρικάκος που μιλάει για τον προκάτοχό του πολύ επιτυχημένο, αλλά έρχεται και ο Θεοδωρικάκος αλλάζει όλα αυτά τα πολύ επιτυχημένα που άφησε πίσω του ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης Ο κύριο Οικονόμου είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάθε μέρα, όποτε έχει ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αισθάνεται την ανάγκη στο πείμα που έχει γράψει στην αρχή να μα παρουσιάσει τα επιτεύγματα τη κυβέρνηση και λίγο πολύ να μα πει πόσο τυχεροί είμαστε όλοι οι Έλληνε που έχουμε αυτήν την κυβέρνηση και απολαμβάνουμε τα αγαθά που μα δίνει. Περίπου δύο χρόνια μετά τι εκλογέ του 2019, ντρέπουμε του καρπούς τη οικονομική μα πολιτική. Πάλι πατάτε! Ναι, πάλι πατάτε! Έχουμε πετύχει. Εντυπωσιακού ρυθμού ανάπτυξη. Ενώ παράλληλα μειώνεται ταχύτατα η ανεργία. Εγώ δουλειά, τι Όσο περισσότερο αποδίδει η οικονομική μα πολιτική, όσε περισσότερε επενδύσει γίνονται στη χώρα μα. Digital Reality. Microsoft. Microsoft Cisco. Pfizer. Τόσο περισσότερα μέτρα υπέρ των πολιτών θα λαμβάνουμε. Παίρνει παραπάνω ρεπό οι άδειε. Η ανάπτυξη για μα δεν είναι αυτό σκοπό. Αλλά έχει σαφή ανθρωπιστική στόχευση. Τι λέει. Επιδιώκουμε μια ποιοτική ζωή για όλου. Ζωάρα, Δίχου εξαιρέσει και δίχου αποκλεισμού. Θα σε πεθάνω στη χλίδα λέμε. Και οι δίκτε που θα βελτιωθούν περαιτέρω. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Γιατί λειτουργούμε βάση του ολοκληρωμένου σχεδίου Ελλάδα 2.0 Θα μα δώσουν τη δυνατότητα να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο του πολίτε και την κοινωνία. ένας είναι μισοτάγη. Καλαπούταν αυτό ο άνθρωπο Ο κύριος Ο κύριο είναι ένα συνταξούχο και αυτό σχεδεί κάμερα και είχε αισθάνει την ανάγκη. να περιγράψει με αυτά ακριβώς τα λόγια, αυτό που μας συμβαίνει σε όλους. Έχουμε σωθεί γιατί είναι ένας μόνο πρωθυπουργός. Κατά τα άλλα ήταν ο κύριος οικονόμου, το εμπλουτίσαμε λίγο για να γίνει πιο σαφές, να εκλαϊκευτεί και να περάσει κάτω στις μάζες. Όπως λέμε τελειώνοντας, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1911, 2 Νοεμβρίου του 1911, γεννήθηκε ένας μεγάλος Έλληνας, Οδυσσέας Ελίτης, ποιητής, αλεπουδέλη στο κανονικό όνομα. Το Νόμπελ, ένα από τα Νόμπελ, ένα από τα δύο Νόμπελ λογοτεχνία που έχει πάρει αυτή η μικρή χώρα, το 1979 του δόθηκε. Ο Δησαέλη Ελίτση έχει γράψει πάρα πολλά. Εδώ διαλέξαμε έτσι για τέλος σιγά σιγά να ακούσουμε αυτό που μιλάει για το ανεπίδοτο ηλιοβασίλεμα. Να στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια, ωραία, με το σταφύλι στα δόντια που μα πρέπει. Πουλιά, το βάρο τη καρδιά μα ψηλά, μηδενίζοντα.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 Ουρανού, από το βεβαίω, μουσική βεβαίως μουσική μίξης σε αυτό το άκρος μελωδικότατο σημείο του συγκεκριμένου έργου εδώ στην χοροδιακή απόδοση γιατί υπάρχει και στην ορχιστρική απόδοση στο ίδιο έργο στον ίδιο δίσκο είναι οι ναοί που έχουν το σχήμα του ουρανού σε αντίθεση με τους Τωρινού ναού, όχι όλου, όχι όλου ευτυχώ, αλλά πάρα πολλού που λόγω και των μέτρων που δεν εφαρμόζουν και το ότι δεν πιστεύουν στον κορονοϊό, στα εμβόλια και ότι θεωρούν τη μάσκα φίμωτρο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουμε αυτά που έχουμε, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Κάτι που δεν απασχολεί όμως τον Υπουργό, την κυβέρνηση, διότι θεωρεί όλα τα άλλα αρνητικά εκτό από του ναού. Όχι στο σχήμα του ουρανού, του άλλου του κανονικού αυτού που βλέπουμε. στις γειτονιές. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος τρίτο μέρος του Λάμος πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας Ναι ε, Δικείο, έρωτο δικείο Αμέ Κατώ απ' το φυκά που κάμισό μου Η <σχει> καρδιά μου <σχει> σβήνει <σχει> Κι αν είναι δικό μου Σε καλοσύνη. Όχι, ρε φόρε, oh. απ' ανέλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όταν πα σε μια ταβέρνα, ρε μου, εγώ πάω στον Καραγκιόζη στο περιστέρι. Έτσι. Δεν... Πού θα πα, συγγνώμη, πού yeah. αλλού θα πα. Μπράβο, λοιπόν. Ο ταβερνιάρη δεν έρχεται όταν είσαι καλό πελάτη να, να σου πει μια κουβέντα και να σε ευχαριστήσει. Λοιπόν, ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα. Πρόσεξε, έτσι ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα. Πουλάει τυριά, πουλάει. Πουλάει, πουλάει γάλατα, πουλάει. Τι δώσαμε τον οτέ τζάμπα, τη τον δώσαμε. Τη δώσαμε τώρα τελευταία τα αεροδρόμια. Ζώσαμε. Τι ζώσαμε το Ελβενιζέλος όταν φτιάχτηκε Πού το κακό ζώσαμε. Λοιπόν δεν θα πάει ο ταβερνιάρης Τον πελάτη να του πει Ντάξει να το χτυπήσει λίγο στην πράτη και να του λέει Μαλάκα κονομάω Μαλάκα κονομάει ο γερμανικός λαός Κατάλαβε, γιατί παραξενεύονται Η γυναίκα είναι ευγενική Κονομάει, πουλάει αυτοκίνητα έτσι Πουλάει τηλεφωνικά και Κονομάει η γυναίκα και ήρθε Να ευχαριστήσει τους μαλάκες Αυτό Απόστολα, επιτέλους. Έλα απόστολε, επιτέλου. Απάντησε. Λοιπόν, παίρνω από τη Γερμανία, παίρνω ε, μια φορά στις στόσα και σου δίνω μερικέ ανταποκρίσει. Παρακαλώ, έχουμε ανταπόκριση, Σε ακούω, συνάδελφε Ένα, πάμε. Λοιπόν, λοιπόν, άκου τώρα, επειδή βλέπω εδώ μπροστά μου τον ημεροδρόμο και διαβάζω ένα πολύ ωραίο άστρο. Και από κάτω βλέπω τη μαθήτρια που άδειασε λέει του φασίστε στο σχολείο τη. Βάλε τζοντα, επειδή... βάλε έχει έξιμεροδρόμο, βαλτζαν, ταιριάζεται. Ναι, ναι, θυμάμαι τη δική τη δική μου ιστορία. που ήταν με την κόρη μου στην τρίτη ηλικίου στο ελληνικό γυμνάσιο Λύκειο εδώ του Bielefeld της Γερμανίας η οποία είχε έτσι βγει και είχε καταγγείλει παιδιά που μας είχαν έστειγη και είχαν φτιάξει εδώ το 2013 πρέπει να ήτανε παρατήματα της χρυσή μικρή μικροί Χρυσαυγίτες Οι οποίοι είχαμε, το είχαμε καταγγείλει, ο διευθυντή δεν έκανε τίποτα, ε, γεμίσαν το σχολείο με σταυρού αγγιλωτού, γράψανε πάνω στο γραφείο τη κόρη μου διάφορα, ε, πολύ, πολύ ωραίε, διάφορε εκφράσει ωραίε, τι πήρε η διπλανή τη με φωτογραφία και με αυτέ πήγα στην αστυνομία. Λοιπόν, ο αξιωματικό λέει, Εγώ δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν, ε, ότι αφού μου λέτε εσεί ότι είναι βρισιέ, το καταλαβαίνω, αλλά επειδή υπάρχει ο, ο Θα πρέπει να επέμβουμε. Λοιπόν, ήρθε η αστυνομία στο σχολείο, έκλεισε το σχολείο, έβαλε το διευθυντή να σβήσει τους του σταυρού και να βάψει όλο το σχολείο και όταν φέραμε το θέμα στο Σύλλογο, γονε... στο σύλλογο Διδασκόντων, έτσι, τους καθηγητές δηλαδή, είπαν «Μα τι κάνετε, λέει, αυτά λοιπόν. αυτά είναι αρχαιοληνικά σύμβολα». Λοιπόν, αυτά για να γνωρίζουν ότι ε, ε, ε, ε, η κρίση... Παίρνει τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να τονίσω ότι εδώ, επειδή κο... η Γερμανία υπέφερε από αυτό το κόμμα του Ναζί, το National Socialist, και έγινε αυτό που έγινε, ε, ματοκυλίστηκε όλη η Ευρώπη. Είναι παράνομο να σχηματίσει τον Αγγελωτό Σταυρό, να υψώσει το χέρι να ασχαιρετήσει έτσι και να αρνηθεί το ολοκαύτωμα. Πηγαίνει αυτόφορο. Σε εμά, πότε επιτέλου θα γίνει αυτό που η δική μα χώρα υπέφερε πολύ πιο πολύ. Έτσι, και που τώρα γιορτάζουμε αυτά που να γνωρίζουν και τα παιδιά μα, το τι έχει πάθει η χώρα μα από αυτού. Πώ μπορεί ένα κύριο που είναι μέσα στη φυλακή να εκπέμπει και να δηλητηριάζει τα παιδιά μα μέσα από το ίντερνετ και μέσα. Ένα κύριο που έχει στο μπράτσο του τον αγγιλωτό σαυρό, Πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς... Με την ανοχή τη κυβέρνηση. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βγει σοβαρό και να είναι ένα χρήσιμο εταίρο τη κυβέρνηση αυριανή τη κλειδινή τη α... Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εδώ η αστυνομία μπαίνει και σβήνει αυτά τα πράγματα και πηγαίνει αυτούς που τα κάνουν αυτόφορο. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Εδώ, οι αγάπη μου, θα... οι αστυνομικοί τα έχουν στα δικά τους με. μπράτσα. Θα πούνε οι αστυνομικοί να σβήσει τη σβάστικα, την έχουν στο δικό τους μπράτσο όταν του άζημισε η αστυνομική. Ε, εγώ πάντως... Τι περιμένεις, άσε με.